ύστος για να στην εκπομπή ασκήσεις κριτικής σκέψης. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα και το θέμα μας έχει τίτλο το Σάββατον το αληθινό. Ποιε εμπειρίε, εμπειρίες αλλά και με ποια γλώσσα να μιλήσουμε οι άνθρωποι της σημερινής εποχής για το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού. Τα όσα άρητα κατόρθωσε να πει η εκκλησιαστική εμπειρία στις ακολουθίες της με την ποιητική θεολογία των Βυζαντινών μοιάζουν ακατανόητα για την κοινωνία της αυθονίας. Ένας πολιτισμός ευζωίας είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει κατηγορίες και φανερώσεις ζωής. Οι δικές μας υπαρκτικές εμπειρίες εξαντλούνται το περισσότερο στις ατομικές ψυχολογικές μας διακιμάνσεις σε ένα αντικειμενικό επίπεδο υποκειμενικών θεωρήσεων. Αυτός ο εγκλοβισμός στην τέλεια υποκειμενικότητα και η ταυτόχρονη προσπάθεια για απόλυτη αντικειμενικότητα Με κέντρο και στις δύο περιπτώσεις το άτομο Μετέβαλαν την εποχή μας τον άνθρωπο σε μια έννοια χωρίς περιεχόμενο Και αφαίρεσαν κάθε νόημα τόσο από τη ζωή όσο και από το θάνατο Απόμεινε η ευζωία μοναδικός στόχος του βίου Ο άνθρωπος μεταποιήθηκε σε μονάδα αυτοερωτική ικανοποίησης Είμαστε ένας πολιτισμός αυτοερωτισμού. Μια ιστερία προσπάθειας για την απόθυση της μνήμης του θανάτου. Μια δίψα ερωτική που αρχίζει και τελειώνει στο εγώ, στο άτομο, στο μηδενισμό της σχέσης, στην άρνηση του ανθρώπινου προσώπου. Τι μπορεί λοιπόν να σημαίνει μέσα σε αυτά τα όρια ζωής η ανανθρώπιση του Θεού, ο σταυρός του Χριστού, η διαφανά του του θνητού, η προσαφθαρσίαν μεταστοιχείωσης του φθαρτού όπως τραγουδάει η Εκκλησία. Ας μου ο ακροατής αυτή τη την οδυνηρή απεσιοδοξία που μοιάζει να είναι άρνηση αλλά που μπορεί να είναι και μια αποφατική καθώς λέμε στη γλώσσα της φιλοσοφίας προσέγγιση της αλήθειας. Υπάρχουν οπωσδήποτε επαναπαυτικότερε λύσεις. Να μετασκευάζουμε και να φέρνουμε στα μέτρα μας όλα όσα αντιπροσωπεύουν ένα επίπεδο ζωής ανέφικτο για μας, να μεταφράζουμε το μυστήριο του Σταυρού σε ηθικολογία και συναισθηματική έξαση. Οι άμβονες των εκκλησιών θα τελεπορηθούν και πάλι σήμερα από τους λύρισμους που διαστρεβλώνουν τη ζωή σε επιδερμική συγκίνηση, από τις τερατοδίες των ηθικολογικών συναισθημάτων, κοινωνική συμπεριφοράς, που πρέπει οπωσδήποτε να συσχετιστούν με το μυστήριο τη εντάφο ζωή. Α αφήναμε τουλάχιστον τα κείμενα των ακολουθιών, μόνο αυτά, να μα πληροφορήσουν, όσο είναι δυνατό να πληροφορηθούμε, τα μέγιστα και τα τίμια τη ζωή και τη ανέρεση του θανάτου, να συλλαβήσουμε τη ζωή πάνω στα συγκλονιστικά αυτά φανερώματα τη ανθρώπινη έκφραση. Δια θανάτου το Διαταφείς το φθαρτόν μεταβάλεις Αφθαρτίζεις γάρθεο πρεπέστατα Αποθανατίζον το πρόσλημα Παρά τις τόσες αρνήσεις Νομίζω ότι ο άνθρωπος της εποχής μας Έχει ένα τεράστιο προνόμιο Το προνόμιο να είναι πραγματικά απελπισμένος Και όσο πιο τίμιος είναι με τη σημερινή ζωή Τόσο βαθύτερη και θετικότερη είναι η απελπισία του Αυτό σημαίνει πως όλο και δυσκολότερα μπορεί να παρηγορηθεί με συμβατικές παρηγόριες ηθικών βελτιώσεων και αισθηματικών ψευδεστήσεων. και περισσότερο ο άνθρωπο, ο απελπισμένος από τα ατομικά του επιτεύγματα πως αν υπάρχει λύση σωτηρίας κάποιο ενδεχόμενο ανέρεσης του θανάτου που δίνει νόημα στη ζωή αυτή η λύση δεν μπορεί να είναι θεωρητική αλλά μόνο ένσαρκη, υποστατική αν υπάρχει κάποια λύση αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από ένα ιστορικό πρόσωπο Όχι το Χριστό ιδέα, σύμβολο, ηθικό πρότυπο Αλλά τον ιστορικό Χριστό της Εκκλησίας Την απαρχή και δυνατότητα προσωπικής ένωσης του ανθρώπου με το Θεό Αυτή η αποκάλυψη του προσώπου του Χριστού Επιφυλάσσεται σε εκείνο το στάδιο της οδυνηρής οριμότητας Όταν όλα τα λόγια έχουν πια υποθεί Οι συγκινήσεις έχουν όλες εξαντληθεί Οι ενθουσιασμοί και οι ελπίδες έχουν χρεοκοπήσει και ο άνθρωπος βρίσκεται γυμνός απέναντι στην τραγικότητα της θνητής του ύπαρξης. Τότε μαθαίνει με μια μάθηση που ξεπερνάει τη διαλεκτική και τη διέστηση πώς είναι δυνατό ο Χριστός νεκρός να είναι η ζωή και καρφωμένο στο σταυρό να καταργεί την οδύνη και το θάνατο. Με άλλα λόγια, φίλοι Ακροατέ, προσπαθώ να πω πως η απελπισία μπορεί να γίνει συμμόρφωση προς το υπόδειγμα του Χριστού, το των ένα και μοναδικό τρόπον της υπάρξεως που Αυτός αποκάλυψε. Οι μοναχοί, οι ακραίε αυτές τις αρκώσεις της αλήθειας της Εκκλησίας, τη λένε αυτή την απελπισία «πένθος» και βεβαιώνουν πως είναι «πένθος χαροποιών» ένα οδυνηρό άδειασμα του ανθρώπου από τις οχυρώσεις ατομικής του αυτάκειας, μια σταυρικά επίμοχθη αυτοπαρέτηση. Αλλά αυτό το άδειασμα είναι και η προϋπόθεση του πληρώματος της ζωής, της χαρισμένης ζωής, της χάρης, της φανέρωση του προσώπου του Θεού, της προσωπικής ένωσης του ανθρώπου με το Θεό. Κάθε άλλος τρόπος υπάρξεως, Έξω από αυτόν τον ζωηφόρο θάνατο Είναι μόνο μια ψευδέστηση ζωής Ψευδέστηση αγάπης Ψευδέστηση έρωτα Θρησκευτικότητα ανύσιος ανυπαρξία Ο σπόρος του σύτου πρέπει να πεθάνει Για να ζωοποιηθεί Για να δώσει καρπών εκατονταπλασίων με υπόδειγμα του Χριστού ένσαρκο ιστορικό υπόδειγμα δεν προσφέρεται απλώς για αντικειμενική μίμηση ηθικών αρετών κάθε άλλο είναι δυνατότητα μόνο προσωπικής μετοχής αφού ο Χριστός προσέλαβε και το θάνατο του ανθρώπου απαθανατίζοντο το πρόσλημα σε μια παραφορά από εκεί και πέρα κάθε εκούσια νέκρωση τη ατομικότητα. Είναι μια δυναμική μετοχή αυθαρσία του φθαρτού στον τρόπο ζωής που εγγενίασε με τον Σταυρό και την Ανάσταση ο Χριστό. Ο Σταυρός του Χριστού η καινοτική αυτή κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο μια ταυτόχρονη πρόσληψη της αποτυχίας και απελπισίας του ανθρώπου μια μεταμόρφωση της σε εμπιστοσύνη σε ολοκληρωτική αυτοπαράδοση στα χέρια του Θεού. Πάτερ Ισχύρα σου, παρτίθεμε το πνεύμα μου. Από εκεί και πέρα, κάθε δική μα ελάχιστη κίνηση αυτοπροσφορά, κάθε κραυγή απόγνωση που μεταποιείται σε εμπιστοσύνη, είναι απαρχή ζωή και ανάσταση. Ο κάθε θάνατο, από τι ποικιλόμορφε καθημερινέ νεκρώσει, ω την έσχατη δικότητη, μπορεί να είναι μια είσοδο στο χώρο τη αυθαρσία στο πλήρωμα της προσωπικής ένωσης με τον Θεό. στις ακροάτριες φιλιακροακίσω τη σημερινή εκπομπή με δικό μου κείμενο με δικά μου λόγια έψαξα και πραγματικά έπεσα πάνω σε ένα κείμενο που με κατέπληξε προσωπικά δεν νομίζω ότι έχω διαβάσει οριμότερο κείμενο γι' αυτό το γεγονό ζει η εκκλησιαστική κοινωνία σήμερα αύριο και κορύφωμα την Κυριακή αυτό το ενιαίο γεγονός συνδεδεμένο με το κέριο υπαρκτικό πρόβλημα του ανθρώπου, το πρόβλημα του, θ, του θανάτου. Το κείμενο που θα σας διαβάσω έχει τίτλο «Το Σάββατο των Αληθινών». Το έγραψε ένας γιατρός που πέθανε πριν από δέκα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξανδρος Καλόμηρος. Εμένα με παρέπεμψε αυτό το κείμενο πραγματικά σε άλλες εποχές και άλλους καιρού όταν άνθρωποι ηλικιώδους, πνευματικής μπορούσαν και εκφράζονταν σε αυτό το επίπεδο. Μη σας προκαταλαμβάνω, ακούστε το λόγο του Αλεξάνδρου Καλόμηρου. Ο υπών κατέπαυσεν ο Θεός τη ημέρα τη εβδόμη την κατάπαυσήν του δρόμου ταυτή της ζωής εδήλωσε. Έξ ημέρα εν τη γεωγεία της ζωής δια της φυλακής των εντολών τελειούνται και το έβδομον εν το τάφο ολοκληρούτε και το όγδοον εν τη εξόδο αυτού. Το Σάββατον εν αληθεία εστί κατάπαυσης από παντός λυπηρού και ανάπαυση τελεία των οχληρών. Το σκηνόν και ασύντον το μνήμα εστί. Πάσα η ανθρωπότης εκεί σαβατίζει είτε ψυχή και το σώμα. Λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Σώμα και ψυχή ο άνθρωπος ησυχάζει και αναπαύεται στο μνήμα Γι' αυτό ο θάνατος λέγεται κίνηση. Ούκα πέθανε αλλά καθεύδει Είπε ο Κύριος για την νεκρή κόρη. Ο Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται Αλλά πορεύομαι να εξυπνήσω αυτόν Ο θάνατος είναι μόνοση, ανάπαυση, ησυχία Ενή καθοράτε Θεός Εάν φυσικά ο άνθρωπος έζησε εν Θεό Και τον δέχτηκε ένικο στην καρδιά του Αυτός ο ύπνος είναι φθορά και διάλυση του φυσικού ανθρώπου Όμως ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται Είναι ένα μυστήριο που δεν ορίζεται μόνο από τη φύση Αλλά και από τη χάρη Τη χάρη που πηγάζει από το μοναδικό γεγονός τη άρκωση του Θεού Η φύση φθύρεται και αποσυντίθεται Γιατί δεν είναι μόνη της ικανή να επιβιώσει Χώμα είναι και επιστρέφει στο χώμα Όμως αυτή η ίδια φύση Βρίσκεται αναστημένη και άφθαρτη στο θρόνο του Θεού Μέσα στο μνήμα ο άνθρωπος Βρίσκεται πλέον εν Θεού Μέσα στην ενέργεια και τη χάρη του Δεν ζει κατά φύσην Αλλά κατά χάρη Οι αισθήσει δεν υπάρχουν πια Οι λογισμοί έχουν εξαφανιστεί Μαζί με το μυαλό που τους πάγει. Κανένας θόρυβος του κόσμου Δεν φτάνει εκεί κάτω. Καμιά φυσία Με τους ανθρώπους και τον κόσμο Δεν είναι πια δυνατή. Στο μνήμα επικρατεί Απόλυτη ησυχία. Ου δυνατόν των νεκρών Εσθέστε των πραγμάτων των ζώντων Λέει Ισαάκ ο Σύρος. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού Η τελευταία του πνοή Και επιστρέψει στην την γήν αυτού Εν εκείνη τη ημέρα Απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού Οι νεκροί Ουκοι συγγιγνώσκονται σου δεν Οτι ουκέστη και λογισμό Και γνώση σοφία ενάδει, άδει όπου σύπορεύει εκεί Καμιά ανάμνηση του κόσμου Δεν υπάρχει εκεί κάτω Όσπερ εξελθών τη γαστρός Τον εν γαστρεί ούτω και του σώματος εξελθών ούν ημονεύει στρον Δεν υπάρχει στιγμή θανάτου. Το σταμάτημα τη αναπνοή και τη καρδιά δεν σημαίνει αναγκαστικό θάνατο. Τα όργανα αυτά μπορεί να ξαναρχίσουν τη λειτουργία του και αν δεν έχουν γίνει μεταξύ σοβαρέ νευρικέ βλάβε, ο άνθρωπο ξαναγυρίζει στη ζωή. Οι διαδικασίε του θανάτου απαιτούν χρόνο, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. Το μυστήριο του θανάτου. Το εικόνισε ο Απόστολος Παύλος με το σπόρο που φυτεύεται σαπίζει και ανασταίνεται φυτό. Μέσα στο σπόρο που σαπίζει βρίσκεται ολόκληρο το φυτό που θα φυτρώσει. Αυτός ο γόνος είναι η εικόνα του Θεού πεταγμένη στο χώμα. Τη βλέπει η Εκκλησία και θρυνεί. Φρυνώ και οδήρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατον. «Και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού πλασθήσανε η μινωρεότητα, άμορφων, άδοξων, μη έχουσαν είδος», λέει στην εκκλησία. Η εικόνα του Αναστημένου Χριστού όμως είναι που μας οδηγεί στην Ανάσταση, τα ζώα δεν είναι πρόσωπα, εμείς είμαστε γιατί είναι Αυτός που δημιουργηθήκαμε». Είμαστε πρόσωπα κατ' εικόνα της υποστάσεως του Ιού και Λόγου του Θεβάνωτης στη φύση μας. Το πρόσωπο στον άνθρωπο δεν είναι προϊόν της φύσεώς του, αλλά αυτή της θεία ενέργειας επάνω στη φύση του, που όμως πηγάζει εκ των ένδων, λόγω της σαρκώσεως. Και η σάρκωση δεν είναι απλό ιστορικό γεγονός, είναι οντολογικό γεγονός. Και δεν αναφέρεται μόνο στην ανθρωπότητα ολόκληρη, Αλλά είναι η προαιώνια βουλή του Θεού που αφορά ολόκληρη τη δημιουργία. Η διαφορά μα από τα ζώα είναι ελάχιστη ω προ τη φύση, είναι όμω αβυσαλαία ω προ την εικόνα, την εικόνα του λόγου. Είναι μάταια και παραπλανητική κάθε χωρί Χριστό ανθρωπολογία. Ο άνθρωπο ούτε ερμηνεύεται, ούτε κατανοείται χωρί Χριστό αναστάντα. Η ελληνιστική ανθρωπολογία Είναι ξένη προς τον χριστιανισμό Ανθρώπινη επινόηση Ο θάνατος δεν είναι απελευθέρωση από την Ήγη Αλλά καταστροφή της δημιουργίας του Θεού Της καλής λύιαν Και ύπνο του ανθρώπου Μέσα στα χέρια του Θεού Και την ελπίδα της Αναστάσεως Ύπνος αισθεί, Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος Υκόν θανάτου αισθήσεων αργία Υπνο ονόμασαν το θάνατο και ο Κύριος και οι Απόστολοι και οι παλαιά η Παλαιά Διαθήκη είναι αργία των φυσικών αισθήσεων που μας συνδέουν με τον κόσμο έω ότου η Ανάσταση μας ξαναδώσει ένα νέο άφθαρτο σώμα και μέσα σε ένα καινούριο άφθαρτο κόσμο σε κενή γη και σε καινού ουρανούς νέο σώμα με την έννοια του ανανεωμένου και όχι του άλλου γιατί πρόκειται για το ίδιο σώμα, τον ίδιο άνθρωπο. Αν όμως στο θάνατο δεν υπάρχουν πια οι φυσικές αισθήσεις, αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν και οι πνευματικές. Αυτές οι πνευματικές αισθήσεις που έχουν οι νεκροί δεν οφείλονται στη δική τους φύση, αλλά στη θεία ενέργεια, στη χάρη του πνεύματος που τους συνέχει. με την εκπομπή ασκήσεις κριτικής σκέψης το επίκαιρο σήμερα μεγάλη παρασκευή θέμα μας έχει τίτλο το Σάββατο το Αληθινόν και διαβάζω ένα κείμενο του γιατρού Αλέξανδρου Καλόμηρου που έχει πια πεθάνει εδώ και δέκα χρόνια αλλά μέσα στα λοιπά του βρέθηκε αυτό το κείμενο που πραγματικά νομίζω αξίζει να προσεχθεί Τόσο ο θάνατος, όσο και οι αιώνια ζωή αρχίζουν από τούτο τον κόσμο. Ιδού είσταμε με επί την θύραν και κούω», λέει ο Χριστός. «Οποιος ανοίξει την πόρτα της καρδιάς του, δέχεται τη ζωή και συνδυπνεί μαζί της». «Μόνο που ο κόσμος και οι αισθήσεις αποσπούν τους χριστιανούς από τη γεύση της βασιλείας του Θεού που είναι εντός ημών. Έφευγαν οι μοναχοί Στην έρημο και στην ησυχία Για να απολαύσουν αναπόσπαστα Τον κίσσα τους Γι' αυτός πέβδουν οι χριστιανοί Στο του και αποφεύγουν και, και προτιμούν την νυχτερινή προσευχή Στη σχετική ησυχία Και όλοι τους τη ζωή αγωνίζονται Για τη φυλακή των πέντε αισθήσεων Νοσταλγώντας την ημέρα Που θα φύγουν από τούτο τον κόσμο Και θα είναι Συν Αντίθετα, όσοι δεν άνοιξαν την πόρτα τους και δεν τον δέχθηκαν, παινούν τη ζωή τους μη έχοντες ελπίδα, ξεγελώντας τον εαυτό τους με όσα ψέματα τους προσφέρουν σε αυτή τη ζωή ο κόσμος και οι αισθήσεις. Όταν όμως πεθάνουν, όλη αυτή η σκηνοθεσία του ψεύδους εξαφανίζεται. Ο άνθρωπος μένει γυμνός και απομονωμένος, χωρίς φως, χωρίς τη ζωή, Αυτό το σκοτάδι και η απόλυτη μοναξιά και πνευματική φτώχεια είναι πρόγευση κολάσεως, μια πρόγευση καινού και απουσίας που θα ολοκληρωθεί με τραγική ένταση στην Ανάσταση όταν στην Κενήγη, μέσα στο φως και τη θαλπορή τη αγάπης του Θεού προς όλους, αυτοί θα στέκονται σαν ξένοι και εχθροί έχοντας αποκόψει οι ίδιοι τον εαυτό του. Από την χαρά και την ευρωσύνη ολόκληρη τη δημιουργίας Όσοι όμως αφήσουν σε τούτη τη ζωή τον Χριστό να τους γεμίσει Όσοι γίνονται κατοικητήριά Του Στο θάνατο όταν ο κόσμος και οι αισθήσεις λείψουν εντελώς Ζουν την κοινωνία αυτή με τον Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο άμεσα και ανεμπόδιστα Εκεί σαβατίζουν Εκεί γεύονται την τέλεια ησυχαστική εμπειρία τους, σαν συνέχεια της επίγειας, σαν ανώτερη βαθμίδα μιας προκοπής που θα ολοκληρωθεί με την Ανάσταση, αλλά ποτέ στον αιώνα δε θα τελειώσει, αφού ο Θεός είναι άπειρος και η πρόοδος μέσα στη βασιλεία Του ατελεύτητη. Προκόπτοντες ουδέποτε καταλήξομεν, ού ου κατά τον παρόντα, ού κατά τον μέλλοντα αιώνα, Φωτή φως προσλαμβάνοντες Λέει ο Ιωάννης της Κλίμακος Ότι ο Θεός έκτισε Τον άνθρωπον επαφθαρσία Και εικόνα της ιδίας Ιδιότητος επίησεν αυτών Φθόνοδε δε διαβόλου Θάνατος εισήρθεν εις των κόσμων Δικαίον δε ψυχε Και ουμιάψητε αυτόν βάσανος Διαβάζουμε στη Σοφία Σορωμώντος Αυτό το εγχειρή αποδίδει την κατάστασή τους που είναι όλοι χάρις του Αγίου Πνεύματος. Όλοι, φίλοι και εχθροί του Θεού βρίσκονται στο θάνατο ελχειροί Θεού. Όμως, οι μεν δέχονται και χαίρονται τη χάρη οι δε μένουν κλειστοί το προέρετα και ελεύθερα. Ο ουρανός και ο παράδεισος δεν είναι κάποιος τόπος όπου πηγαίνουν οι ψυχές ύστερα από κάποιο περιπετειώδε ταξίδι. Ουρανό και παράδεισο είναι ο ίδιο ο Θεό, που είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο παράδεισο και η κόλαση δεν είναι τόποι, αλλά κατάσταση πνευματική. Μόνο στο ορθολογιστικό μυαλό υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στον ουρανό και στο μνήμα. Ο Θεό βρίσκεται παντού το ίδιο, και στου γαλαξίε, Και μέσα στο χώμα της γης η χάρη του βρίσκεται Και στα λείψανα των Αγίων Και στις καρδιές που προσεύχονται σε αυτούς Και στις εικόνες που τους σηκούνται Οπουδήποτε της γης Δεν έχουν καμιά φυσική επικοινωνία μαζί μας Δεν ακούν τις προσευχές μας με τα αυτιά τους Που έχουν διαλυθεί στο χώμα Δεν μεσητεύουν για μας με γλώσσα και ρωγιά ανθρώπινα Ούτε μας βοηθούν με κάποια σωματική παρουσία Οι Άγιοι ακούν τις προσευχές μας Με τη χάρη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος Που τους συνέχει και μέσα στην οποία ζουν Οι Άγιοι ακούν και ανταποκρίνονται στις προσευχές μας από οπουδήποτε της γης και αν προέρχονται αυτές σαν να είναι πανταχού παρόντες. Κανένα κτίσμα όμως δεν είναι πανταχού παρόν, μόνο ο Θεός και δια του Θεού οι Άγιοι. Αυτό είναι το μυστήριο της Αν Χριστό Θεόσεως του ανθρώπου που δεν είναι φυσική αλλά χαρισματική κατάσταση. Αποτέλεσμα τη μυστικής και μυστηριακής ένωσης των Αγίων με το Θεό από τούτη τη ζωή. Γι' αυτό και οι άγιοι έχουν και γνωρίζουν τι έχουμε στην καρδιά μας και από τον καιρό που είναι ακόμα στη ζωή. Αυτή η γνώση και αν φυσική αλλά είναι Αγίο Πνεύματι. Καμιά δυνατότητα κτιστής φυσικής κοινωνίας με τον κόσμο και τους ανθρώπους δεν έχουν οι Άγιοι μεταθάνατον. Και τα οράματα των Αγίων, όσα δεν είναι πλάνη του υπερήφανου νου, και αυτά χάρη και ενέργεια του Θεού είναι, είτε άμεση είτε διαγγέλων. Ο Θεό τη μεσιτία των Αγίων του, για να δοξάσει αυτού και για το πνευματικό συμφέρον το δικό μα, σχηματίζει την ενέργειά του όπω εκείνος κρίνει και όταν πρέπει, και αυτό σπανίω. Δυστυχώ Η ελληνιστική περιψυχών αντίληψη Που επικράτησε και ανάμεσα στους χριστιανούς Τους τελευταίους αιώνε, Έχει δώσει στην ιδέα που έχουμε για τους νεκρούς Πνευματιστικό περιεχόμενο Ψεύτικο και δαιμονικό Εκτός από τους Αγίους Και αυτό δια της χάριτος του Θεού Και μόνο όταν θέλει Εκείνος Καμιά επικοινωνία με ψυχές νεκρών δεν είναι δυνατή Το κάλεσμα των ψυχών και των πνευμάτων των νεκρών που γίνεται από τα μέντιουμ στις πνευματιστικές συνεδριάσεις το έχει καταδικάσει και ο παλαιός και ο νέος Ισραήλ για την εκαταστρεπτική δαιμονική εξαπάτηση και κοινωνία δαιμονίων με τους ανθρώπους είτε νεκροί είναι είτε ζωντανοί μόνο ο Θεός μας φέρνει σε πραγματική επικοινωνία. Μόνο η κοινωνία μας με το Θεό Μας βγάζει από την απομόνωση Και τη μοραξιά μας Μόνο η χάρη του Θεού Μας γεμίζει και μας συνδέει Με αγάπη Και μόνο αυτή η αρχριστώ αγάπη Μας φέρνει σε επικοινωνία Μεταξύ μας περισσότερο Με τη σιωπή παρά με τα λόγια Η σιωπή Λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος Μυστήριον Του του μέλλοντος. Ειδελόγι όργανον ισί τούτου του κόσμου Είτε από κοντά είτε από μακριά Είτε στη ζωή είτε στο θάνατο Μόνο η αγάπη του Θεού είναι που μας συνδέει και μεταξύ μας Μόνο όταν συνδεθούμε με το Θεό μπορεί και με τους ανθρώπους Χωρίς Θεό οποιοδήποτε σύνδεσμος είναι ψεύτικος και νόθος Ή αν Χριστό γεμάτη από την παρουσία του Θεού δηλαδή γεμάτοι από αγάπη, εικαιτεύουν εν σιωπή των εν σιωπή ακροώμενων. Δεν έχουν ανάγκη να ακούσουν ούτε τα δικά μας λόγια, ούτε με λόγια να μεσιτεύσουν για μας. Ανάμεσα σε μας και στους Αγίους υπάρχει ο Θεός, η πολύ φθόγη σιωπή της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, που μας συνέχει όλους μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Σίγα η ζωή και η ανάπαυση. Τον και κοιμιμέρων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, Αλλά και όλων ημών. του προσώπου σου φαγεί τον άρτος σου, έως του αποστρέψεσαι εις την γή να ότι γείει και εις να απελεύσει. Εμνήστη δε Κύριος, ο Θεός από Ισραήλ των νεκρών αυτού των κεκοιμημένων εις γήν χώματος, και κατέβει προς αυτού Ευαγγελίσας θεαυτή το Σωτήριον αυτού, η ανθρώπου Τα όστα ταυτά πάσικος Ισραήλ εστί. Τάδε λέγει κύριο ο Θεός. Ειδού εγώ ανοίγω τα μνήματα ημών και ανάξω ημάς εκ των μνημάτων ημών και εισάξω ημάς εις την γη του Ισραήλ και γνώσες Θε, ότι εγώ είμαι κύριο. εν το ανοίξε με τους τάφους ημών του αναγήν με εκ των τάφων των λαών μου. Θα ανεβάσω από τους τάφους το λαό μου Δηλαδή εσάς τους ίδιους Όχι κάτι από εσάς Εσάς τους ίδιους Γιατί πάσα η ανθρωπότης Στο μνήμα σαβατίζει Είτε ψυχή και το σώμα Ολόκληρη η φύση μα. Θα βγάλω από τους τάφους Εσάς τους ίδιους Και όχι κάποιο εξάρτημά σας Γιατί εσείς Ψυχή και σώμα Είσαστε γη Αυτά τα κόκαλα, τα ξηρά σφόδρα Είναι κάθε γενιά του Ισραήλ Κοιμάστε εις γη χώματος Ώσπου να σας ξυπνήσω Αναπάβεστε μέσα στο χέρι μου Ώσπου να περάσουν οι αιώνε Χωρίς να το καταλάβετε Και να κάνω καινούρια τη γη Και τους ουρανούς καινούριου Και σας άφθαρτους και αιώνιου. Θα γνωρίσετε τότε Ότι εγώ είμαι ο Κύριος Αυτός που με την Ανάστασή του χάρισε την αιώνια ζωή της εν της κατά τη γνώμη μου πάντοτε κείμενο αυτό του Αλέξανδρου Καλόμηρου που σας παρουσίασα σήμερα φίλοι μου ακροατές θα προσθέσω έτσι ως κατακλείδα ένα σύντομο ελάχιστο σχόλιο στο κεντρικό γεγονός της αυριανής ημέρας στο κεντρικό πρόσωπο της αυριανής ημέρας που είναι ο Ιωνάς ο προφήτης σαν σύμβολο του Χριστού Που έμεινε στον τάφο τρει ημέρε και ο Ιωνά τρει ημέρε στην κοιλία του κήτου. Σα διαβάζω. Το Σημείο Ιωνά. Ένα άνθρωπο που προσπαθεί να κρυφτεί από το Θεό, να φύγει εκ προσώπου κυρίου και οργανώνει τη φυγή του με πλοίο, μέσα από τη θάλασσα. Απόπειρα σχεδόν χαριτωμένη, σαν παιδικό αυτοσχεδιασμό σε παιχνίδι. και ταυτόχρονα συγκλονιστικό αρχέτυπο της ανθρώπινης περιπέτειας το σημείων Ιωνα το δαξίδι της φυγή συναντάει τα προσπέρα στα όρια της φύσης η θάλασσα αρνείται στο φυγάδα τη δυνατότητα διαφυγή και ο Ιωνας τολμάει το έσχατο άλμα η αξία του σημείου είναι κυρίως ότι διαγράφει τα όρια αυτής της έσχατης απομάκρυνση. Είναι η κοιλία του κήτους Το απόταδο όριο της φυγής από το Θεό Η άβυσσος, τα βαθέα του άδη η βάθη καρδίας θαλάσσης Λέει ο Ιωνάς Έδει η κεφαλή μου ισχυσμάς ωραίων Κατέβειν εις γη Εις η μοχλή αυτής κάτοχη Εκεί στα μυθικά αυτά όρια Στα Σταχάει της κοιλίας του Κήτου. Ο Ιωνάς εγγύζει το τέρμα της φυγή του Και το τέρμα είναι φυσικά ο Θεός Από την κοιλία του Κήτου. Ο Ιωνάς βρίσκεται εκεί που αρνιόταν να πάει Μόνο που τώρα ξέρει τι αρνιόταν Και τι ζητούσε με τη φυγή Έχει σημαδέψει ένα δρόμο Είναι σημάδι τώρα ο Ιωνάς Σημείον. Η ανθρώπινη περιπέτεια της φυγή από το Θεό είναι αφάνταστα πολύ μορφή. Έχει πολλά πλοία και οδού φυγή. Και όλοι οι τρόποι σχεδόν το ίδιο τρυφερά παιδική, σαν σχεδιασμένο παιχνίδι, και πάντοτε τα ίδια προσπέρα στα όρια της φύσης. Μόνο που δεν τολμάνε όλοι τη φυγή ως το έσχατο. Η ψευδέστηση του κατορθώματος είναι συχνό σύμπτωμα στην απόδραση. Γι' αυτό και το αποκαλυπτικό τέρμα της κοιλίας του κήτους, η ψηλάφιση των βαθαίων της αβίσου, δεν είναι υποχρεωτική <σανίς> αλήξη της φυγή, παραμένει μονάχα σημείων. Εκκλησία, το σημάδι του Ιωνά ανακαλεί το γεγονό του Μεγάλου Σαββάτου. Το σημείον υποτυπώνει το Χριστό, που ακολούθησε τον άνθρωπο ω το έσχατο όριο τη φυγή του, έφτασε ω τα ακραία δυνατά βάθη τη ανθρώπινη απομάκρυνση από το Θεό, για να συνδέσει με τη θεία ζωή και τι δυο αβυσαλέ πτυχέ τη ανθρώπινη αποστασία. Τρει μέρε και τρει νύχτε στην καρδιά του Άδη, όσο και ο Ιωνά, σε χρόνο τριαδικό που θα πει αδιάκοπα παρόντα και αδιάστατο στο έσχατο όριο τη αυτοεγκατάλειψη. Και αυτή η κάθοδο στον Άδη είναι η ανάσταση. Ο Χριστό να αποσπάει τον Αδάμ και την Εύα από τα καταχθόνια τη κόλαση και του θανάτου, με σπαραγμένα τα κλήθρα του Άδη, Και λέει τα δεσμάτων των Η βυζαντινή γεωγραφία είπε τα όσα άρρητα υποδηλώνει το σημείο. Έτσι ο Ιωνά γίνεται το αρχέτυπο τη φυγή μα, αλλά και το αρχέτυπο τη σωτηρίας μα. Η γενναία αυτή, σημείων επιζητή και σημείων ουδοθήσεται αυτή, η μύθο σημείων Ιωνά του προφήτου. Ένα Θεός. Απρόσιτος στα ύψη του μεγαλείου του Είναι μέγεθος αδιάφορο για τον άνθρωπο Που γνωρίζει την εμπειρία των βαθέων του Αν η μεγαλόπρεπη φανερωσή του οποιοδήποτε αντικειμενικό σημείο Που υποδοχεί και υποταγεί Δεν είναι δυνατό να αναστείλει τη φυγή του ανθρώπου Γι' αυτό έστω και αναφορμή για τη φυγή μας Είναι πολλές φορές η αντικειμενική σιωπή του Θεού Δεν θα δοθεί τέτοιο σημείο Για να αναγνωρίσει ο άνθρωπος Τη θεϊκότητα του Θεού Πρέπει να την ψηλαφίσει Σύμμετρη με τις διαστάσεις Της δικής του αβίσου Στις διαστάσεις αυτές Διαστάσεις θανάτου Και βυθομέτρησης του άδη Αποκαλύτεται η αμετρία Της θείας αγάπης Ένα Θεός Κατάστηκτος της μόνοψης ενουργός, Στα ίδιες απόδρασες εισφύσεις, Περγημένα από την αδιάσταθα Ο, ο Ιωάς Συγκορμία του Κίτους, Σωτηρή Συγκώδες Η εκπομπή ασκήσει κριτική σκέψης με τον Χρήστο Γιαναρά. Το επίκαιρο θέμα σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, είχε τίτλο Το Σάββατο των Αληθινών.